বুক থাশিক্রুয়া ইকো ইকো পৌ তা উপ γ γά ήγ ή καουλα τ αυτός και αυτή αυτός και αυτή π ο πατέρας ο πατέρας μ Η μητέρα. μητέρα. Καού λέτε. Αυτός και αυτή. Αυτός και αυτή. Λούξαϊ. Ο γιος. Ο γιος. οκό καλα ὸ ἀτός και αυτή αυτός και αυτή πσ νξ ο ἀδελφός ο ἀδελφός πσ ἀσ οι ἀδελφή Οι αδελφοί. Καουλέτε. Αυτός και αυτή Αυτός και αυτοί. Λουγν-α-να. Ο θείος. Ο θείος. Πα-α-να. Η θεία. Καούλα τε. Αυτός και αυτή. Αυτός και αυτή. Ραουπεν κρόπ κρουαντιωκάν. Εμείς είμαστε μία οικογένεια. Εμείς είμαστε μία οικογένεια. Κρόπ Η οικογένεια δεν είναι μικρή. Η οικογένεια δεν είναι μικρή. Κροπκρουα γαϊ. Η οικογένεια είναι μεγάλη. Η είναι μεγάλη.